Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμου λύσαν οι οχτροί. Και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου τα αμέση Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια πήκαν, η οχτροί.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 Τους πίστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Η Παιδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, το τεγκόρ προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το οκ, οι αδεξοπρέξτε Επλήκαν σε πόλη Ήλιοχτροί Κλέψαν υδρότα Ήλιοχτροί Κι εμείς πηγαίναμε Πλατφόρμα! Να, λοιπόν, Να είμαστε λοιπόν εδώ! Μία ακόμα Παρασκευή, είναι ο Real FM, στην Αθήνα, στου 17,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο είναι μαζί μου σήμερα την πρώτη ώρα η Μαρία Πσάλτη στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρηνικούρτη. Στη μουσική Επιμέλεια η αδερφούλα μου είναι έρχομαι από τη Βουλή, όπου είχαμε σήμερα μια συζήτηση για τη διαστροφή, καταστροφή, διάλυση των εργασιακών σχέσεων και Μα, πώς ξεκίνησε η συζήτηση. Εξαιρετικά γοητευτικά, εξαιρετικά γοητευτικά. Μάθαμε σήμερα πώς είναι του Αγίου Βαλεντίνου και άρα ο Πρωχυπουργός έπρεπε να πει χρόνια πολλά σε όλους τους βουλευτέ, ε, γιατί ε, το τελικό συμπέρασμα είναι... Ότι του Αγίου Βαλεντίνου γιορτάζουμε το ειδήλιο του πλούτου με τη φτώχεια Δηλαδή ο πλούτος με τη φτώχεια κατά την άποψή μου λοιπόν Και το κρατάω εγώ και όλη την ευθύνη φέρω απάνω μου Ερωτευθήκανε και φτιάξανε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα Που λέγεται μια ευτυχισμένη χώρα Στην οποία δεν υποφέρει κανείς απολύτω. Ή αν θέλετε αυτοί που υποφέρουν έχουν απέραντη υπομονή Απέραντη αισιοδοξία Και απέραντη επιπέδου. Βρούτσι ο οποίος α, άκουσε τα εξαμάξει τουλάχιστον από το κουκουέ και μ, ήταν απολύτως ατάραχος σαν χρυσαυγίτης αφού έχει πρώτα εκτονωθεί Δεν μπορώ λοιπόν να ξεκινήσω με κανέναν άλλον τρόπο παρά με τις πληροφορίες για το πως στέλνετε μηνύματα Με SMS real και νότο μηνύμα σας το 1600 Με email στο studio papakirielfm.gr στο τηλεφωνικό κέντρο το τηλέφωνο είναι 211-2008-200 Κρατήστε το 211-2008-200 Γιατί θα έχουμε και κληρώσει. Αν έχετε στοιχειώδη ευπρέπεια Δεν τηλεφωνάτε πριν καν προαναγγείλω Περί τίνο πρόκειται η κλήρωση, και να έχετε επίση μια στοιχεία ευγένεια όταν κερδίσετε Εμφανίζεστε εντό 5 ή 10 το πολύ ημερών, δηλαδή από σήμερα Παρασκευή μέχρι α πούμε την ερχόμενη Τετάρτη, την μεθεπόμενη Τετάρτη, όχι την επόμενη, την, ερχο... την ερχόμενη την μεθεπόμενη Τετάρτη, διότι ε, το να μην πάτε για δύο μήνε και μετά από δύο μήνε να παίρνετε πίσω στο σταθμό να ρωτάτε τι κληρώσαμε, ποιο ήταν το βιβλίο και από πού θα το πάρετε, είναι ασέβεια και για την εκπομπή και για την τηλεφωνήτρια. Πάνω απ' όλα και για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό που έκατσε εκεί και περιμένει κάποιον αδιάφορο ενώ θα υπήρχε κάποιο άλλο που θα μπορούσε να το έχει κληρώσει. Θα μου πει με αυτά, ξεκινά. Ε, πώ να ξεκινήσω αλλιώ. Αν προτιμάτε να ξεκινήσω αλλιώ, που να σα εκφράζει καλύτερα, νομίζω ότι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 2000 σε στίχου μουσική και απόδοση από τον Λουδία, ίσως να εξηγεί πώ αισθανόμαστε όλοι αυτόν τον καιρό ή τουλάχιστον. Οι περισσότεροι Και κάπου έχουμε ένα πρόβλημα Και κάπου κάτι κόλλησε Οπότε για παράδειγμα Θα μπορούσε κάποιος να πει Πως ο γέρος ο μπατήρης Τον υδρότα του σκουπίζει Του ξέχουν ξεφύγει τα νιάτα Τα ωραία στη δουλειά Η τσέπη του αδειάζει Τα ένσημα δεν φτάνουν Και η φθορά έκανε τη γυναίκα του γρία έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια α, κατάσταση όπου ξαφνικά δεν παίζει ο ήχος οπότε εγώ θα πρέπει να μιλήσω και μάλιστα να μιλήσω με έναν τρόπο που να τακτοποιήσει το μικρό κενό το δαιμονικό που α, βγήκε στον αέρα ίσως γιατί α, το τραγούδι που θα σας παίξω είναι γεμάτο κακές λέξεις Τόσο γεμάτο κακές λέξεις Που θαρώ ότι δεν μπορούμε αλλιώς να τις αντιμετωπίσουμε Και κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα Οπότε θα βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι Και θα προχωρήσουμε Λοιπόν, μου κάνει νόημα να εξακολουθήσω να μιλάω Λοιπόν, να σας πω τι ελέγχθη σήμερα στη Βουλή δεν ξέρω τι ελέγχθη σήμερα στη Βουλή Γιατί ήμουν εκεί αλλά δεν κατάλαβα τίποτα Δεν κατάλαβα πως μπορεί να είναι καταπληκτικό πράγμα Να μιλάμε για τον κατώτατο μισθό Και να υπόσχονται Ότι θα μας δώσουν ένα πενιντάρικο Για να α, το απολαύσουμε Σε τρεις δόσεις Μέσα σε που, Τι να σας πω Τρεις δόσεις μέσα σε τρία χρόνια Δηλαδή να περιμένουμε τρία χρόνια Να πάρουμε ένα πεντάλεπτο Ένα τρίλεπτο Ένα τετράλεπτο οπότε ας παίξουμε τους τίτλους ξανά τις εκπομπή μέχρι να λύσω το τεχνικό μου πρόβλημα Τους νόμους λύσαν οι οχτροί και εμεί γελούσαμε με τα κούσκου τα μεσημέρια Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί Και τους φιλέψαμε Η δωρκέ χωρί Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά-συνταξιούχοι κι πεταμένοι πεδαμένοι μισθωτοί-προνομιούχοι έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, τότε τεγκόν προσέξτε κι όταν σας δώσουν το οκ, γιατί εξοδρέξτε. Επίκασε πολύ οι λιόχτροι κλέψαν υδρώτα οι λιόχτροι Εμεί πηγαίναμε πρώιπα τη δουλειά, Μέρα τη μέρα, Δίκα στην πόλη. Οι και εμείς ξυπνήσαμε. Εγώ την Παρασκευή. Σκόπευα να παίξω κάτι από πλευρά δομολογία. Δυστυχώ αυτό. Δεν φαίνεται να το σηκώνει το ραδιόφωνο τι θα Θάπεζα, το γαμό, την κοινωνία μας Νομίζω ότι πριν σας ευχηθώ καλό σαββατοκυριακο γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή της εκπομπής Και επειδή οι Κυριακές είναι αυτές που μετράνε Και ο καιρός λένε πως κάπως λιγάκι θα βελτιωθεί Ας ακούσουμε το όλου του κόσμου οι Κυριακές Με τη χαρούλα λεξίου Μέχρι να λύσουμε το μικρό μας τεχνικό πρόβλημα Το σου, τη χρώματα, τη μουσικής, στο πρόσώπο σου τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμογέλο σου τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμογέλο σου όλες του κόσμου Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός είσαι ο ίδιος ο Χριστός ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι τα μισογενέ. Τι ομορφό να σε να σε καρτέραω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω τον καημό, να σε παρηγοράω, τι όμορφο να σ' αγαπώ. Ένα σε Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός είσαι ο ίδιο ο Χριστός ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα χιόνια Λοιπόν, ας προσγιωτούμε στην πραγματικότητα γιατί μία έρευνα που έγινε είναι νομίζω συντριπτική ως προς την ουσία της Λέει ότι, και δεν είναι μια αστεία έρευνα που έγινε Λέω να ξεκινήσω από αυτό γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και μην ασχολείται κανένας Έγινε μια έρευνα σε 13.000 13 ελληνόπουλα και αυτή λέει ότι τα τρώει τα 13.000 ελληνόπουλα το ξενύχθη το κινητό, το άγχος για τα likes και η άγνοια των γονέων για την επαφή τους με το διαδίκτυο. Την ίδια ώρα που μιλάμε για το 5G από πλευρά στρατηγικής για το διεθνή πόλεμο που γίνεται γι' αυτό <κυκλή> και για το πανεπόπτικον, δηλαδή ένα είδος συστήματος αναγνώρισης προσώπου το οποίο αυτή τη στιγμή γνωρίζει ασφιχτικές δόξες στην Κίνα αλλά όχι μόνο στην Κίνα, απλώς στην Κίνα γίνεται ορατό ε, και σχεδόν φοβιστικό εξαιτία του κορονοϊού. Λοιπόν, το Ελληνικό Κέντρο ασφαλού Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα της Κρήτης είπε ότι τα παιδιά του Δημοτικού ε, περνάνε με τα κινητά τους πέζοντας στους ο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους και στα κινητά games. Τα παιδιά του, δια, του γυμνασίου έχουν τα περισσότερα δεχτεί παρενόχληση και ταυτόχρονα οι γονείς αδυνατούν να ελέγξουν ή να συμβουλέψουν ή να γνωρίζουν τι κάνουν τα παιδιά τους, ειδικά όταν είναι σε online gaming. Η έρευνα έγινε σε 500 σχολεία στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στον Εύρο, στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο και στα Δωδεκάνησα και 2 στα 10 παιδιά του Δημοτικού και 4 στα 10 παιδιά του Λυκείου και του Γυμνασίου δεν συζητούν με τα, α, τους γονείς τους θέματα που άπτονται της ασφάλεια του διαδικτύου. Αν σκεφτεί μάλιστα κανείς ότι το 30% των παιδιών του Δημοτικού και το 60% των παιδιών του Γυμνασίου και του Λυκείου θα διστάσει ή δεν θα πει στους γονείς του αν έχει δεχτεί παρενόχληση μέσα από το Διαδίκτυο. Λοιπόν, ε, μπαίνουμε σε έναν δρόμο στον οποίο πρέπει να φας το νηστό αυτό της αράχνης από τα μυαλά των παιδιών για να μπορέσεις να ανοίξεις μια συζήτηση για ένα μέλλον που δεν θα ελέγχουν στην απόπειρά να προσπαθούν να το φτιάξουν όπως εκείνα θέλουν και όπως δικαιούται κάθε καινούργια γενιά. Με όλα αυτά και με όσα ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή, ε, δηλαδή μία... Μειοδοσία κυριολεκτικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων η οποία παρουσιαζόταν και από την κυβέρνηση για την αξιωματική αντιπολίτευση α, και από περίπου το σύνολο των κομμάτων μέχρι που καταλήξαμε πού στην τεχνολογία να κουνάει μέσα στη Βουλή ο κ. Βαρουφάκη ένα στικ με ηχογραφημένε συνομιλίε από τότε που διαπραγματευόταν το εντό εκτό ευρώ το πρώτο εξάμεινο του 2015 Τι θα ακουγόταν από κάτω αν το παρακολούθησε πολλοί κόσμος αυτό που θέλω να σας παίξω από την αρχή και έχω πισμώσει. Και τελικά θα το παίξω. Γαμώ την κοινωνία μας. Που κάθε μια πρωία με γέμισε προβλήματα και άγχο. Στα και τα στικάκια μου να βγαίνουν μοναχά. Μου είμαι όσα βλέπουν γύρω μου. σε καφέ, μου τα μου Δεν θέλω να πιστεύω πω αυτό πάνε για πάντα. Κω έτσι φάνε ζώρικα σε τούτο το δουνιά. Έτσι μαύρα όπω τα έχουνε αιωνίζουν τη σαφήλα μας και την απαμπροπιά θα καταφέρεις λένε ναι μου μπροστά να προχωρήσεις για να σε καμαρώσει η κοινωνία μας ψηλά χαμώ την κοινωνία μας, χαμώ τα υπουργεία μας φουνάζουνε τα πρόβατα τρεις ώρες την ουρά χαμώ την κοινωνία μας, χαμώ τα υπουργεία μας η μελωδιά που βγάζουν στο σφαγείο ταρνιά. Τα Στα σχολιά. Ξέρει στην εκκλησία, σούμαι το μεσία. Πω όλα είναι ρόδινα με φωτοτυπία. Ο γέρο ο πατήρη τον υγρότατο σκουπίζει. Ξέρει καν τα νιάτα τα ωραία στη δουλειά. Έπι του αδειάζει και τα έμσημα δεν φτάνουν. Και η φορά έκανε τη γυναίκα του γκριά. Εκείνο που τον νοιάζει είναι πω να είναι με Να πιάσει το λαχίο να μεγαλώσει τα παιδιά. Και στον πιναλαιό να γυρνά στου καφένε. να σκουπινάει το τσομπάνη και τα τσομπάνω σκυλά. Γάμω την κοινωνία μα, γάμω τα υπουργεία τα πρόβατα τρει στην ουρά. Μάσκα μωρά, εκπομπήκα. Μα η μελοδία που κάζουν στο σπαγίο τα Τα πρόβατα τρεις ώρες τριμουρά γαμώ την κοινωνία μας, γαμώ τα υπουργεία μας Η μελωδία που βγάζουν στο σπαγγείο τα αρνιά Λοιπόν, Θανάση μου, το μήνυμα στο το διαβάσω μετά τις διευμήσεις γιατί πονάει και έρχεται και κουμπώνει με όσα ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή δηλαδή ψέματα επικίνδυνα και συκοφαντίες και προβοκατοβορυλίκια δηλαδή προβοκατοριλίκια, επιπέδου τουλάχιστον βρούτσι ε, για το νόμο κατρούγκαλου βρούτσι που είναι συνέχεια του νόμου Αχτσιόγλου Βρούτσι που είναι συνέχεια του προηγούμενου νόμου όπως ήταν συνέχεια και τα μνημόνια και οι δυσκολίες ε, για να αναθαρίσουμε λιγάκι και να ξεπεράσουμε και το σόκενος μικρού τεχνικού κολλήματος και προβλήματος και να συνεχίσουμε την εκπομπή Απροσκόπτος όπως συνεχίζει κατά πάνω μας να έρχεται η Άνοιξη παρά την μικρή στροφή του καιρού και της βροχέ σήμερα και επειδή είναι του Αγίου Βαλαντίνου μια γιορτή που καθόλου δεν σέβομαι γιατί είναι μια γιορτή εμπορευματοποιημένη η οποία επιβλήθηκε για να τη ζουν οι άνθρωποι ε, κάτω από καθαρά καταναλωτικέ τεχνητέ ε, συνθήκες γι' αυτό και παραξενεύτηκα να ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει και χρόνια πολλά σήμερα εκτός αν εννοούσε ένα βουλε από του που μάλλον αποφάσισε να πατρευτεί σήμερα ακριβώς για να έχει να θυμάται την κατάλληλη μέρα τα κατάλληλα πράγματα Λοιπόν ε, έχω τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 15 του μηνός ήτι αύριο στις 9 η ώρα στο Θέατρο Πόρτα για να απολαύσετε της Churchill το Top Girls ένα διάσημο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσκόπουλου με σημαντικές ελληνίδες τη του γενιάς τους τη Μαρία την Καβογιάννη, την Αλεξάνδρα την τη Βίκη την Βολιώτη, την, Αλεξία, την Καλτσίκη την Ευδόκη Ερουμελιό, την Ειρήνη Μακρύ και την Λάκη τη Πολυ... Πολυχρόνη, με κεντρική ηρωίδα τη Μαρλέν. Μια γυναίκα καριέρα, υπεύθυνη γραφείου Ευρέω Εργασία για Γυναίκε, μια σιδηρά κυρία, που ανέρχεται θυσιάζοντα συνεργάτε. Τι πρωτότυπο θα μου πείτε. Το έργο είναι γραμμένο σε ρεαλιστικό κώδικα. Ξεκινάμε μια διάσημη ονειρική σκηνή. Στη συνέχεια, όμως, η δράση μεταφέρεται στο χρόνο του έργου με συναρπαστικέ συγκρούσεις μεταξύ συγχρόνων γυναικών, ανατροπές, προβληματισμούς, αναλύσεις χαρακτήρων και υπέροχου ε, σκηνικού ε, χαρακτήρε που δημιουργούν παλμό. Λοιπόν, θα πάτε, θα το ευχαριστηθείτε και οι πρώτοι τέσσερι που θα τηλεφωνήσουν, 211 208 200, θα έχουν από μία διπλή πρόσκληση και εγώ, καπάκι της διαφημίσης, τι απαραίτητε πριν από τους τίτλους ειδήσεων, με ένα σπαρακτικό μήνυμα κατά την άποψή μου από το Θανάση που θα το ακούσετε μέσα μετά. <κλέψανε>, λένε, κλέψανε, κλέψαν Πριν πάω στο Θανάση, ο Ανδρέας μου γράφει για ένα α, μουσικό κομμάτι από το συγκρότημα ρόδες ναι το ξέρω αλλά δεν μπορώ να αλλάξω καθώς καταλαβαίνει, και ειδικά ήδη κολλημένοι στην αρχή και χάσαμε και κανένα δεκάλεπτο τη σημερινή playlist θα το κρατήσω σαν επιθυμία και θα στο βάλω κάποια στιγμή να το ακούσει. Ε, προφανώς ήθελε να το δέσει και με τις στατιστικές τις οποίες αναφέρθηκα αλλά θα έπρεπε να ξέρεις ότι ε, η playlist δεν φτιάχνεται πάνω στην επικαιρότητα Φτιάχνετε με το γούστο και την καλή μουσική για να σας φτιάχνει τη διάθεση και α, ή, έρχεται και κουμπώνει με την επικαιρότητα επειδή ακριβώς είναι έναν και εγώ γνωριζόμαστε τόσο ώστε να ξέρουμε πώς σκέφτεται η μία και πώς σκέφτεται η άλλη. Περνάω στο μήνυμα του Θανάση που κόβει τα πόδια μια και σήμερα η αλλη περναω στο μηνυμα του θανασι που κοβει τα ποδια μια και σημερα η κουβεντα για τα εργασιακά κυριολεκτικά εκφυλίστηκε όπως και πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία πέντε χρόνια. Όταν παρουσιάζεται το άσπρο μαύρο, το ψάρι κρέα και αυτοί που την πληρώνουν τελικά είναι οι εργαζόμενοι. Μου γράφει ο Θανάση και κόβει τα πόδια σε πάρα πολλού που θα τα ακούσουν και σε μένα που το διαβάζω έτσι όπω είναι. Σήμερα ήταν μια διαφορετική μέρα στη δουλειά. Με απόφαση του Περταμείου, του κυρίου και προσωπικά, τη Eurobank κτλ. 1500 άτομα στα Ελτά μήναμε στον δρόμο. Θα μου πείτε πρώτη φορά είναι, Όχι. Μόνο που αήνυστρο πια πατέρα μου που μου παρήχε μια κάλυψη στα πάγια βασικά. Δεν ζει όπω τι άλλε φορέ. Και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Απόγνωση, απληρωσιά, απελπισία. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, όλο μου το είναι, αρίστευσα στη δουλειά μου. Οι πελάτε είπαν για μένα τα καλύτερα λόγια για να αποτρέψουν το κακό, μάταια όμω. Το μόνο που μου μένει είναι να πέσω από τον τέταρτο. Στη μιζέρια και στον ΟΑΕΔ δεν με παίρνει πια για να γυρίσω. Είναι ντροπή του αυτό που έκαναν, εγώ δεν έχω παρά να σου ζητήσω να μην αφήσεις τη ζωή σου να πάει χαμένη για χαμένους το ενώ από τα βάθη της καρδιάς μου οι κουβέντες και τις απελπισίες τώρα καίει η πληγή Α, όταν ένας άνθρωπος μπορεί και τα καταφέρνει δεν έχεις απολύτως κανέναν λόγο να το κάνεις στο κάτω κάτω της είμαστε δίπλα σου γιατί εμείς με ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος που υπογράφει ο, ο Χρήστος ο η Μαρία Κομινάκα, ο Λεωνίδης Σωστολτήτης και εγώ έχουμε ήδη καταθέσει ερώτηση για τις εξελίξεις στα ελληνικά ταχυδρομεία, στα ΕΛΤΑ δηλαδή, προς τους υπουργούς τους αρμόδιους, τις εργασίες των κοινωνικών υποθέσεων και της ψηφιακής διακυβέρνησης και λέμε, αυτό λέω έτσι για να σε παρηγορήσω, γιατί ασκούμε κάθε πίεση ευθέω δυσανάλογη και τεράστια σε σχέση με την κοινοβουλευτική δύναμη που μα έχετε δώσει υπέρ των εργαζομένων, που λέει ότι από την αρχή του χρόνου εκατοντάδε εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε καθεστώ εργασιακή ανασφάλεια, και τώρα έρχεται το αποτέλεσμα. Κλείνουν δεκάδε καταστήματα στα κέντρα διανομή. Στην Αττική έχει κλείσει το κατάστημα του Βοτανικού, του Ψυχικού, τη Πέφτη, του Γκίζη, του Ταύρου και του Ιμητού. Στη Θεσσαλονίκη, του Ελευθέρου Κορδελιό, των Βασιλικών στη Θέρμη. Κλείσματα έχουν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Πολλοί εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ απασχολούνται μέσω τρίτων εταιριών είτε απολύθηκαν είτε υπέγραψαν συμβάσει διαρκεία 7 ημερών ω ενό μηνό, ε, με το ενδεχόμενο να βρουν την πόρτα τη ανεργία με τη λήξη τη σύμβασή του. Για την κατάσταση αυτή, είναι σοβαρέ οι ευθύνε τη σημερινή κυβέρνηση που, σε συνέχεια τη προηγούμενη, τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί στην απαξίωση, στην υπολειτουργία και τελικά στην πλήρη ιδιωτικοποίηση τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, με σκοπό να παραδοθεί ένα κρίσιμο τομέα. Αυτός του ταχυδρομείου και των υπηρεσιών που παρέχουν στον λαό σε επιχειρηματικούς ομίλους στέλνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους στην ενεργεια. Ρωτάμε, θα μας απαντήσουν και δεν θα, θα τα αφήσουμε έτσι αντί να πέσει από τον τέτρατο, έλα μαζί μας στην απεργία α, 18 του μήνα για το ασφαλιστικό. Έλα να βρεθείς ανάμεσα σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και κυρίω δεν σταματάνε να πετούν. Αλλιώ, τι να πούμε τι... Η στίχνη του Λογοθέτη, η μουσική του Χαζινάσου Στο τραγούδιο Μανώλης ο Μητσιάς. Θα τα ακούσεις εδώ σε έκδοση live του 2018 Τι να πούμε τι, θυμήσω το τραγούδι είναι γραμμένο το 1973 Και έχει μέσα τον περίφημο στίχο Σε παρακαλώ πέσμα μου αν θέλεις κάτι Πέρασες εσύ ποτέ με ψωμί και αλάτι Εσύ που πέρασες, άκουσέ το και μην βουτήξεις από πουθενά Τι να πούμε τι, τι να τραγουδήσουμε. Μέσα στη βροχή, σαν καιριά, θα σβήσουμε. Σε παρακαλώ, πες μα, θέλει κάτι. Πέρασε σύποτε με ψωμί και αλάτι. Σε παρακαλώ μου κάτι ακόμα. Έγιρε να κοιμηθεί σε βρεμένο χώμα. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε. πάμε πού να ξεχειμωνιάσουμε με μισή καρδιά ή να πρωτοφτιάξουμε Σε παρακαλώ πες μ' αν θέλεις κάτι εσύ ποτέ με ψωμί και αλάτι Σε παρακαλώ μου κάτι ακόμα έχει να κοιμηθεί σε βρεμένο χώμα, να πούμε τι, τι να τραγουδίσουμε. Με ψωμί και αλάτι Σε παρακαλώ πες μου κάτι ακόμα Έγιρες να κοιμηθείς σε βρεμένο χώμα Αντί να πούμε τι Τι να τραγουδήσουμε Ακούσατε για το σεισμό στην Κάρπαθο προήμερών είχαμε σεισμό δίπλα στην Τουρκία Μετά είχαμε λίγο παραπέρα Όποιος θα ανοίξει σήμερα διαδίκτυο, εφημερίδες Θα δει κάτι για υποψίες Ότι βριχάτε το εφαίσθηο, το κοιμισμένο της Σαντορίνη. Δεν πάει ο νους Ότι ζούμε σε μια περιοχή Για την οποία όλοι Θέλουν, από την οποία μάλλον όλοι θέλουν ένα μερίδιο από εξορίξεις δηλαδή να βάλουν σε αυτή τη γη που τρέμει κρυπάνια και ταυτόχρονα η απέναντι έχουν στήσει και ένα πυρηνικό εργοστάσιο σε σεισμογενείο σε αυτός περιοχή και έρχομαι και αναδροτιέμαι έχει καταλάβει κανένας τι σημαίνει να είναι κυρίαρχος στον τόπο του χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα της φύσης και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σχεδιάζει τη ζωή του. Οι άνθρωποι όμως όταν θέλουν σκέφτονται. Και έτσι φίλε μου Θανάση που σε έπιεσε απελπισία πριν καλά καλά α, τελειώσω το, την κουβέντα και το τραγουδάκι που σου αφιέρωσα μετά την απόλυση και τον ταμπλά που σου έχει έρθει και που αισθάνωσαν ότι κάπου δεν μπορείς να ακουμπήσεις υπάρχει φίλος εδώ και σύντροφος που γράφει συντροφάκι. Σε μένα, ναι. Πες το παιδί να μου στείλει το βιογραφικό του, σε παρακαλώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Και εγώ εργαζόμενος είμαι. Αλλά θα ρωτήσω γι' αυτόν. Λοιπόν, για σκέψου πόσο απλά ο διπλανός άνθρωπος, ο διπλανός εργαζόμενος, ο άνθρωπος της τάξης σου, είναι σε θέση να καταλάβει πώς αισθάνεσαι και να μην σε αφήσει μονάχο του. Ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται λόγια του αέρα, του ραδιοφώνου. Φαντάσου πόσοι περισσότεροι υπάρχουν στην πράξη. Ω φίλο ο Σεπολιώτη, γράφει καλησπέρα, Λιάννα. Σήμερα παρακολούθησα τη Βουλή. Η ομιλία του Κουτσούμπα, θέσει, προτάσει του Κουκουέ, όλο ουσία. Προτάσει στήριξη του ανθρώπου του Μόχου. Ο δεκαπιταλισμό χωρί την ευκαμψία των απολύσεων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή είναι η παραγωγική του δύναμη και συνάμα η απάνθρωπιά του. Να σα πω ότι έχετε άδικο, μπα καθόλου. Άλλωστε και να το πω, ο έφορα θα ξεκολουθήσει να άρχεται. Το συγκρότημα εκτό τροχιά το λέει ωραία και τραγουδιστά. Αν το πούμε, τα μαζεψά. Εφορίας, να κάνουμε τη δήλωση να μην μας πάνε μέσα Και ενώ χρειάζομαι χαρτάκι απορίας Παγκάζουνε και χρεώσει στα έξω και στα μέσα Ο γαμάς Κύρε φορά λυπήσουμε δεν έχω τεγμαρτά Κι έλα να τραγουδήσουμε τραγούδια δεν έχω τεγμάρτα Κι έλα να τραγουδήσουμε Τραγούδια ερωτικά Ωδη, μαμά είναι ελευθεράς Φρονιάρα είναι η ζωή τη νύχτα και τις μέρα Ο γραμμά Κύρε, φορά λυπήσουμε, δεν έχω τεκμαρτά Κι έλα να τραγουδήσουμε τραγούδια ερωτικά Κύρε, φορά λυπήσουμε, δεν έχω τεκμαρτά Κι έλα να τραγουδήσουμε τραγούδια Λοιπόν, αν έχετε προσέξει, η ειδησιογραφία έχει κλείσει όταν λέω κλείσει, έχει κλείσει σε έναν επαναλαμβανόμενο μονότονο κύκλο λες και σε όλους τους χώρους και παντού, διαδίκτυα, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, τίτλοι ειδήσεων υπάρχει μια αφόρητη Θεματολογική ομοιογένεια Νομίζεις πως μας έχουν βάλει μέσα σε μια γιάλα Ή φοράμε όλοι μάσκες τύπου κορονοϊού στα αυτιά Όπως μακούτε, ακούτε, μάσκες του κορονοϊού στα αυτιά Για να μην μολυνθούμε από αναλύσεις, σκέψεις, προτάσεις, πράγματα που συμβαίνουν Πρέπει να σκάβεις ώρες ατελείωτες Για να βρεις ψήγματα ειδήσεων ένα εδώ και ένα εκεί ε, πραγμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα Πραγμάτων που μπορούν ε, Να σε κάνουν να σκεφτείς Λίγο διαφορετικά Κλείνουν τα αυτιά, κλείνουνε. Όταν λέω κλείνουν, κλείνουν Προσπαθώ με κάποιο τρόπο να το πω αύριο αυτό Στο ρίζος Πάστη Για όσους ε, το παίρνουν Και διαβάζουν, για όσους δεν το παίρνουν Εγώ έχω να πω ότι χάνω γιατί διαβάζουν εμένα γιατί διαβάζουν ένα Ριζοσπάστη, Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, θα έλεγα αυτό το Σαββατοκύριακου του ριζοσπάστι. Αν θέλετε να ξεστραβώνεστε και να καταλαβαίνετε στα αλήθεια τι σημαίνει γύρω, πριν έρθει το πρόβλημα στην πόρτα, στο σπίτι, παραδιπλά, και αρχίστε και απορρίτε ξαφνικά. Που το ανακάλυψε κάποιο. Που κάποιο είπε κάτι στο tweet. Και κάποιο που είπε κάτι στο tweet και δεν το ελέγχετε, μπορείτε να το κουβεντιάσετε 10 ώρε. Και πραγματικά περιστατικά να μην σα απασχολούν. Και το γράφω γιατί. Έγινε και σήμερα στη Βουλή μια τυχαία κουβέντα. Την είπε ο Τσίπρα. Κάτι λέγατε για το μπαγκάλι, για τα τέτοια, για την κατάσταση των εργαζομένων. Κάτι ασέδε, κάτι κορώνε. Κάποια στιγμή δεν άκουγα τι λέγανε από τα χειροκροτήματα των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, το οποίο ήταν θυελλώδη, εσύ, λαού, αού, αού, πώ είναι όταν παίζει, ε, ξέρω εγώ, βόλεϊ, Ολυμπιακό, ε, Παναθηναϊκό, το ίδιο πράγμα. Δεν άκουγε τι λέγανε μέσα, δηλαδή πρέπει και εμεί να βγαίνουμε που είμαστε μέσα, να μην ακούμε. Φανταστείτε, εσεί που είστε στην τηλεόραση, μπορεί και να ακούγατε κάτι. Εμεί που ήμασταν μέσα, είναι αδύνατο να ακούσει, γιατί γίνεται, γίνεται ο χαμό, αού, η πόπο, είπε ατάκο ο αρχηγό. Τα παντούμπα, Χίλια μέσα χίλια, μέ Αυτά, έτσι Είναι συνηθισμένη πρακτική ε, Καλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι Σε το Βούδα Σε το Βούδα Δηλαδή καθόταν υπουργό εργασίας εκεί Τον λέγανε αφερέγγιο Τον είπε χρυσαβίτη, ε, Το κουκούμ, Αδιάφορος Είχε πάνω του και σκημένη και μια γραμματέα Που το σκέπαζε την εικόνα του Με, την, με ένα μαλλί ωραίο ε, ξανθό ε, Μέχρι κάτω Και Αδιαφορούσε πλήρω. Άλλοι παίζουν με τα κινητά τους άλλο αυτό. Δηλαδή οι υπουργοί ε, σηκώνονται, γυρνάνε τον πισινό του στου υπουργού, μιλάνε όρθιοι, ε, βγαίνουν έξω. Αυτό είναι συνηθισμένο όταν μιλάει κάποιο έξω από τα δύο μεγάλα κόμματα. Έτσι δεν δε, δε, δε, το λέμε. Όχι ότι έχει σημασία. Σημασία δεν έχει. Γιατί αυτοί αποφασίζουν πριν από μας για μας και νομίζουν ότι βγαίνουν με βάση αυτά που αποφασίζουν Αν δεν είναι έτσι, βγαίνουν και μέσα από την παρέλκυση σε θέσεις εξουσίας Για παράδειγμα μιλάγαμε πριν από κάπω χρόνια για τα παιδιά που χαθήκανε Επειδή προσπαθούσαν να ζηταθούν σε εποχές φτώχειας και μνημονίων από τα μαγκάλια Ωραία δεν μου λέτε, έχετε προσέξει πόσε πυρκαγιέ υπάρχουν και πόσοι γέροι έχουν χαθεί τον τελευταίο καιρό. Μια-δυο πυρκαγιέ την εβδομάδα έχουμε. Σε διαμερίσματα και σε σπίτια, από ανθρώπου, ο άλλο που δεν είχε ηλεκτρικό και βαλενά κερί, ή ανθρώπου που προσπαθούν να ζεσταθούν, ή γεροντάκια τα οποία στο τέλο παίρνουν και φόκο και καίγονται. Αυτά δεν είναι ένα μαγκάλι. Είναι πολλά μαγκάλια. Και έρχονται και αθρίζονται. Και έτσι κανένα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι βελτιώθηκε η ζωή των ανθρώπων που δεν του βλέπουν. Γιατί αυτού του ανθρώπου δεν του βλέπουν. Και είναι εύκολο τρόπο να το χαρακτηρίζει με μονομένο περιστατικό, να έχει και τη δύναμη των Μίντια στα χέρια σου και να αντιμετωπίζει τα πράγματα εντελώ διαφορετικά. Άλλωστε, μια κουμπέντα υποκουρουπλή, κάτι για του πρόσφυγε τη Μικρασία. Ξεχνώντα όλοι μα εδώ ότι όταν ήρθαν οι πρόσφυγε τη Μικρασία του λέγαμε του Κόσπρου και τι γυναίκε παστρικέ. Γιατί υπήρχε εσωτερικός ουσιαστικός ρατσισμός και ταξικός διαχωρισμός και πολλή κόπος να ενσωματωθούν οι μικρασιάτες που μου το παίζουν τώρα όλοι οι πατριώτες που κλένε για τους ξεριζωμένους τα χαμούδίθεν, αλλά ξεχωρίζοντα του ξεριζωμένου σε μαύρου, κίτρινου, άσπρου, πρόσφυγες έτσι αλλιώ αλλιώτικου. Υπάρχει και μια μεγάλη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, θα σα την πω τώρα σε λίγο, το έχω καμιά μεγάλη εκτίμηση. Αλλά προεδρεύει Έλληνα. Οπότε <laughs> θα μείνει ευχαριστημένο εδώ και σε σφαγή να προεδρεύει Έλληνα. Μπράβο θα λέμε, γιατί είναι ελληνική καταγωγή κάποιο πολύ πετυχημένο. Τα ίδια λέγαμε και για άλλου άλλου. Και επειδή αυτό ο υπόκοφο πηγαίνει μέχρι πέρα, αρχίστε να σκέφτεστε μόνοι σα κρίνοντας αλλά κυρίως συλλέγοντας πληροφορίες αλλιώς οι πρόσφυγες κάθε χώρας θα προσπαθούν να πάρουν μαζί τους κάτι που να τους θυμίζει τη ζωή που ξεριζώθηκαν οπότε α παίξω καλύτερα το γράμμα και τη φωτογραφία η στίχη είναι του Καγιάντα η μουσική του Σαμπέτα στο τραγουδί η Βίκη σχολίου η Χαρούλα Αλεξίου και η Δήμητρα Χαλάνη σε μια μίξη πολλών κυβικών, μόνο για τους ακροατές μας, απ' την Άνση, τρεις φωνάρες, μια τραγουδάρα, εξαιρετικό αφιερωμένο σε ανθρώπους που έχουν αναμνήσεις και πετρωμένες καρδίες. Μια παλιά φωτογραφία και ένα γράμμα ξεχασμένο κάποιο όνειρο χαμένο μου θυμίσανε ξανά και στα χέρια σαν το πήρα με λαχτάρα όπως πρώτα ανοίξε του νου η πόρτα και προφάλλαν τα απαλιά. Οι ανακνήσεις γίνανε βόλια να παιτρούνε καρδιά μου δόλια να παιτρώνε καρδιά μου δόλια να μ'η σε πλήγονα Οι και γίνανε βόλια να παιτρώνε καρδιά μου να πετρώνεις τα μου δόλια να μη σε πλήγει Μέσα από τη φωτογραφία Πάλι μου χαμογελούσε και στο γράμμα μου μιλούσε όπως τότε τρυφερά και ξαναζήσα για λίγο τα παλιά τα χτυποκάρδια τα ξημέρωτα τα βράδια τα τέλειωτα φιλιά Οι αναγνήσεις γίνανε να πετρώνεις καρδιά μου δολιά, να καρδιά μου δολιά, να μη σε πλήγωνα. Η αναμνήση σκινάνε πόλια, να πετρώνεις καρδιά μου δολιά, να πετρώνεις καρδιά μου δολιά, να μη σε πλήγωνα. Κωνσταντίνος μου λέει να κάνω σχόλιο Χα, Μπες και διάβασε Τι είπε ο Κουτσούμπας Και στην πρωτολογία του και στην ευθορολογία του Και πως τους ξεσκέπασε Για τις συλλογικέ συμβάσει εργασίες και το χτύπημα ε, Με αποτέλεσμα οι εργοδότες Να έχουν προσφύγει στον Αριοπάγο που έδωσε Από το βήμα της Βουλής σήμερα Ο Κυριακός Μητσοτάκης που φαίνεται μάλιστα να έγινε συνεννόηση με τον Υπουργό Εργασία Γιάννη Βρούτσι. Σου λέω: Μπε και διάβασε και θα καταλάβει. Εμεί είμαστε στα κάγκελα, αλλά κυρίω ο λαό είναι στα κάγκελα. Οπότε 18 του μηνό, ε, μαζί στο πεζοδρόμιο. Και τα σχόλια είναι για να περνάει η ώρα στο ραδιόφωνο και δε, καμιά φορά για να ξυπνάει το μυαλό, τίποτα άλλο. Και μου λε να κάνω και ένα σχόλιο για τα άθλια λόγια που ξεστόμησε ο Μπαλάσκα σε πρωινή εκπομπή. Ε, βρίσκω από το ρεπορτάζ και δεν είμαι σε θέση, δεν το άκουσα με τα μου, αλλά δεν έχω λόγο να μη σα πιστέψω. Γιατί βλέπω ότι είναι έχει περάσει σχεδόν παντού έκανε μια δήλωση για έναν αστυνομικό που συνελήφθη ε, να ληστεύει περίπου και βενζινάδικα με το πηρεσιακό του όπλο και είπε ότι άμα είναι λέει ε, όμορφος όταν είσαι όμορφος και αστυνομικός θα περάσει πολύ όμορφα στη φυλακή μου φαίνεται κουφό να το πει αυτό γενικώς οποιοδήποτε άνθρωπος όχι επειδή είναι αστυνομικό, ούτε επειδή είναι συνδικαλιστής όταν οι συνδικαλιστές ε, καταντάνε να λένε τέτοιε κουβέντε, φταίνουν αυτοί που του ψηφίζουν. Δεν αυτοί που τους ψηφίζουν. Δεν φταίνουν αυτοί δεν και δεν φταίνουν ο συνδικαλισμός, έτσι. Ε, το τι επιλέγουμε εμεί για να μα εκπροσωπεί συνδικαλιστικά και σε ποιο σωματίο και με ποιο στόχο είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά να λες ότι κάποιο επειδή είναι όμορφο θα περάσει καλά στη φυλακή. Ρε μπαλάσκα. Ρε μπαλάσκα. Ρε μπαλάσκα. Δηλαδή, πόσα push-ups πρέπει να σε βάλει κάποιο να κάνει με γυλιό και μπαλάσκα για να συνέλθεις με κάτι τέτοιες μη μπω που λες για να μην το συνεχίσουμε και φτάσω να πω και εγώ χειρότερα πόσα όσα είπα αυτός από την αγανάκτηση και αν υπονοείς αυτά που υπονοείς και μιλάς για τη συμπεριφορά εντελώς τυχιδέα που συνεπάγεται αυτό που είπε, σαν να το επιτρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν φτάνει που είναι αστυνομικό και δεν θα περάσει καλά μέσα στη φυλακή ω αστυνομικό. Τα χαμού με βάση ανθρώπου που έχει συλλάβει, όντα ο ίδιο πια ποινικό κρατούμενο, αλλά επειδή είναι ωραίο, θα περάσει καλά και καταλάβαμε πολύ καλά τι εννοεί. Αυτό το πράγμα που σα λέω, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, γιατί είναι παντού δημοσιευμένο εντό εισαγωγικών. θα έπρεπε να κάνει του αστυνομικού να πούνε στον κύριο Μπαλάσκα επειδή δεν είναι προφανώς τόσο όμορφος να πάνε να βρει κάπου να περνάει πιο όμορφα τώρα που είναι και απόκρεο και να περάσουμε στις ειδήσει. <Κλεξανελένη> Σε τούτη εδώ την εκπομπή το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ανάγκη να είναι τάχα μου δίθεν τεχνητά του Αγίου Βαλεντίνου για να ασχοληθούμε και με τη μουσική και με τις ειδήσει σιγά σιγά και για κάνα πράγμα πιο τρυφερό όπως είναι η αγάπη, όπως είναι ο έρωτας όπως είναι η νοσταλγία όπως είναι η τρυφερότητα όπως είναι η τέχνη η δικιά μας που μέσα από τον ταλκά βγάζει πολλές φορές αριστουργήματα ε, και όταν λέω αγάπη εννοώ μια αγάπη πλατιά για τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου κάνει εξαιρετική εντύπωση μετά το μήνυμα του Θανάση πόσοι να σταθούν, να ενισχύσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην απελπισία τη ανεργία για πολλωστή φορά και δεν έχει ούτε τον πατέρα του με μια σύνταξη για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Και βεβαίω δεν είναι ο μόνο. Παραμένουν, ό,τι και να λένε, με ποσοστά 17% ανεργία, παραπάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα χωρί καμία αναπολύτω εργασία. Δεν υπάρχει παρά ένα τεράστιο πληθυσμό, ο οποίο βρίσκεται στα όρια τη φτώχεια ή και από αυτήν ε, και όλοι προσπαθούμε να κρατηθούμε από κάτι αριθμούς από κάτι στατιστικές για να φτιάξουμε τεχνητές ειδικά όταν πλησιάζει σιγά σιγά το τέλος της εβδομάδας και εκεί ε, συναντιόνται ενδεχομένως όχι στον ιδανικότερο των τόπων ή των χώρων αυτοί που έχουν δουλειά με αυτούς που δεν έχουν δουλειά με την ίδια ακριβώς πίκρα στην καρδιά που είναι η φτώχεια τα χαμηλά εισοδήματα τα κλεμμένα λεφτά και τα κλεμμένα ενδεχομένως νιάτα και οι ώρες δουλειάς. Έτσι ο Θοδωρής από το Ηράκλειο της Κρήτης που ταρακουνήθηκε από ό,τι λένε από αυτό το σεισμό για την ώρα δεν έχουμε καμία πληροφορία για ζημιά σε κάτι άλλο αλλά και η λαχτάρα από μόνη τη δεν είναι λίγο πράγμα να σε πάνω σε μια γη που τρέμει όταν αισθάνεσαι κιόλας ότι χάνεις και το έδαφος κάτω από τα πόδια σου όταν μένεις χωρίς δουλειά λέω τώρα για παράδειγμα και γράφει. Έχουμε να τα πούμε καιρό Στέλνουμε αφορμή το μήνυμα του Θανάση Μήνυμα στον ίδιον, όχι Θανάση Μην τους κάνεις τη χάρη Θα τους πάρουμε αμπάριζα κάποια στιγμή Είναι το μόνο σίγουρο Προς το παρόν, επειδή είσαι ζαλισμένο από την πληγή Στράφου στο διπλανό σου Είμαστε πολλοί σε αυτή την κατάσταση Μήμα σα. Και νομίζω ότι αυτό λέει τόσα πολλά ώστε όταν ανοίξει μια συζήτηση σε αυτή που θέλετε με αυτό που είπε ο κουρούπλή και παρεξηγήθηκε για τον Κουρουπλή πως ήταν οι μικρασιάτες και πάει λέγοντα και με το προσφυγικό ορθάνιχτη πληγή αλλά και με ένα λαό που είναι σε θέση να διώξει από τη διαδήλωση, την έβλογη των ανθρώπων των νησιών του Βορείου Αιγαίου που αισθάνονται να πνίγονται από τη χρησιμοποίηση ανθρώπων προσφύγων ως όπλο επιβολής ακόμα περισσότερων προβλημάτων σε μια ευαίσθητη περιοχή και πανέμορφη περιοχή όπως είναι το Αιγαίο ε, η, η θάλασσά μας και τα νησιά μας νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γυρίσουμε πίσω το ρολόι στο 1910 άλλωστε και η πολιτική ολόκληρη έχει γυρίσει πίσω 100 χρόνια. εκεί α, στη Μικράσια και στην Ιωνία γύρω στο 1910 έχει γραφτεί ένα παραδοσιακό πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Τικ-τικ-τικι-τικι-τακ Είναι από τους ε, ρεμπέτες της εποχής που έφτιαξαν τραγούδια διαμάνδια Άλλοι λένε αυτό που θα ακούσετε ότι είναι κλασικό δημιούργημα ε, σμυρναϊκής ή πολιτικής εστουδιαντίνας δηλαδή μιας ορχήστρας νέων φοιτητών ή σπουδαστών οδείου που έχουν σαν κύριο όργανο το Μαντολίνο και όχι το Μπουζούκι και γνωρίζουν δυτική αρμονία γι' αυτό η όπως θα το ακούσετε, πιο δυτικό από ότι ο Σμυρνέικος αμανές χωρίς να κάνει, χάνει καθόλου τη γοητεία του. Να και ανοίγει και το Τριώδιο, μια και η παραδοσιακή χοροδία της ε, παραδοσιακής μουσικής των Γενιτσών το ηχογράφησε το 2017 το αφήνω εξερετικός στα χέρια όσων μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει ότι ανά ο καθαρισικά μια από μας με βάση τα μεγάλα συμφέροντα τις συγκρούσεις και το περιεριστικό παιχνίδι στη κακέρα Της περιοχής μας μπορεί να βρεθούμε στη θέση ενός πρόσφυγα tik tak tik tak tik tak Η συναυτό. Να έχουν τη λύση για όλα. Η πρώτη και η τελευταία του σκέψη να είναι πώ θα βελτιώσουν τη ζωή του λαού. Και εμεί ο λαό να μην θέλουμε το καλό μας Τέσσερα θαυμαστικά. Γιάννης Αθήνα. Γιάννα, για την ώρα που είμαι που είμαι στον αέρα. Σου απαντώ ως εξή. Διότι το κουκουέ, όντω έχει δίκιο. Εκατό χρόνια εκεί ασχολείται μόνο με το πώ θα βελτιωθούν οι συνδίκε ζωή του λαού. Απόλυτο δίκιο έχει. Τώρα, ε, πόσε φορέ και πώ ο λαό επιδίωξε το δικό του το καλό, το ξέρει ο λαός τώρα. Το ξέρει η τσέπη του, το ξέρει η ζωή του, το ξέρει το νοσοκομείο του, το ξέρει το πανεπιστήμιο του, το ξέρει το σχολείο του, το ξέρουν αυτοί που φύγανε από τη χώρα, το ξέραν οι προηγούμενοι μετανάστες, οι τωρινοί μετανάστες. Αυτό μένει να το καταλάβετε μόνοι σα. Τώρα, το τι εσύ θε να ειρωνευτεί, έχει μία απάντηση. Κάμα το βαστάει και η καρδούλα σου, μαύρο κορδά του τρία. Στις εκδόσεις η σύγχρονη εποχή, την τετάρτη απόγευμα, στις 6,5 θα γίνει παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει ως εξής. Έχει έναν εξαιρετικά ωραίο τίτλο. Θα μπορούσες να πεις ότι σε κοροϊδεύει και η σύγχρονη εποχή. Η Ευρώπη στο προσκήνιο. Συγγραφέα είναι ο Ίστφαν Μάρκους. Και το βιβλίο αφορά τη γέννηση του καπιταλισμού που προφανώς το σου Αγαπά αγαπάς από το 15ο στο 17ο αιώνα γιατί για τον παλέψει τον, τον καπιταλισμό πρέπει να τον έχεις μελετήσει τουλάχιστον τα κομμούνια τον μελετάμε για να μπορούμε να τον πολεμήσουμε το να λε, τώρα μπαρούφες και... αυτά είναι πολύ εύκολα πράγματα έτσι κατά τούτο εγώ μανότερος και άνωτερη φιλοί και μανότερα τέτοια και σε αυτά είναι πολύ συνηθισμένα πράγματα λοιπόν κοιτάξτε να δείτε αν γυρίσουμε το μυαλό στην επιστημονική σκέψη. Μπορούμε να διαβάζουμε βιβλία που να είναι σοβαρά, αποκαλυπτικά και να μην πλήττουμε Και να μην να μόνο ελαφριά μυθιστορηματάκια. Λοιπόν, ο Ιστφαν Μάρκους ασχολείται με το εξής Πώς δημιουργήθηκαν κατά το λεγόμενο μεσαίωνα και αναπτύχθηκαν σταδιακά τα φύτρα του καπιταλισμού στην Ευρώπη Γιατί ο νέος τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και όχι σε άλλα μέρη όπως ήταν η Κίνα ο πολιτισμός της οποίας προηγήθηκε κατά 1500 χρόνια του Ευρωπαϊκού. Γιατί τα προταστικά κράτη ήταν η Ολλανδία και η Αγγλία. Πώς προσαρμόστηκε σταδιακά η πολιτική, πολιτισμική, διανοητική και θρησκευτική ζωή της Ευρώπης ως συνέπεια της ανάπτυξης των νέων αυτών κοινωνικών σχέσεων στην παραγωγική διαδικασία. Είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο. Καταπιάνεται με τη γέννηση του καπιταλιστικού κοινωνικο-οικονομικού συστήματο μέσα από τη βμήτρα τη ευρωπαϊκή φεουδαρχική κοινωνία. Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται σε όλου του τον πλούτο οι πόνοι του τοκετού. Η πάλι για τη δημιουργία τη ενιαία Ισπανική Αυτοκατορία, την οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, ο 80χρονο αγώνα των κάτω χωρών απέναντι στην Ισπανία που οδήγησε τη δημιουργία του Ολλανδικού Κράτου, η εσωτερική σύγκρουση για τη συγκρότηση του αστικού Βρετανικού κράτου. Και ο το ανταγωνισμό του απέναντι στην Ολλανδία και τη Γαλλία για την κυριαρχία των θαλασσών, οι εξαγέρση των χωρικών απέναντι στου δυνάστε του, η εμφάνιση νέων χριστιανικών δογμάτων σε ρήξη με τον καθολικισμό και τον πάπα, η αντιπαράθεση τη αναρχόμενης επιστήμη με τι θρησκευτικέ αντιλήψει, έτσι ώστε ένα αναγνώστη, ταξιδεύοντα μέσα από το βιβλίο, να ομορφαίνει όχι μόνο από τη λογοτεχνική ικανότητα του συγγραφέα, αλλά και από πολλέ εικόνε και τεκμήρια τη εποχή. Μην μου πείτε ότι δεν αξίζει τον κόπο... Ας πούμε ότι είναι η δικιά μου ιδεολογική Βαλεντινιάδα σήμερα... Οπότε έχω χάρη στη σύγχρονη εποχή... Πέντε βιβλία να δώσω στους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν για την Ευρώπη στο προσκήνιο του Ιστβαν Μάρκους στο 21200 και γιατί η μετρολογική λέει ότι βρέχει όπως έλεγε το 54 που γεννήθηκα εγώ ο σαγκελάριο με στίχους, ο Σουγγιούλ με μουσική και η γλυκερία που το ξαναλέει το τραγούδι καταπληκτικά βρέχει, βρέχει, βρέχει. Απ' το παραθυρό μου βρέχει, βρέχει, βρέχει, βρέχει κι όλα τη γωνιά του δρόμου περιμένω να φανείς Έξω τρέχουν πια ποτάμια κι όλα βρέχει, βρέχει, βρέχει κλαίω πίσω από τα τζάμια Πολλά μαζί μου κι όρανει που να είναι ποιο να ξέρει που να είναι αλήθεια τώρα τώρα που χωρά τόση ανάγκη τη γλυκιά του συντρόφου. τη βροχή στα μάτια στην καρδιά της συννεφιά Και έχω τη βροχή στα μάτια στην καρδιά της συννεφιά απ' το παραθυρό βρέχει βρέχει βρέχει βρέχει το χαμένο τ' όνειρό μαζί με τη βροχή μαύρα του τα μάκρυ κι όλο βρέχει βρέχει βρέχει κι όλο κλαίει με δίχως δάκρυ γλυμμένη μου ψυχή που να είναι ποιος να ξέρει που να είναι αλήθεια τώρα τώρα που έχω τόση ανάγκη τη γλυκιά του συντροφιά πέρασε το καλοκαίρι και μας χώρισε μια πόλη έχω την βροχή στα μάτια, στην καρδιά της συννεφιά. Και έχω την βροχή στα μάτια, στην καρδιά της συννεφιά. Ο Θανάσης που δούλευε και ήταν επερήφανος για τη δουλειά του και βρέθηκε στον δρόμο μαζί με άλλους και 500 από τα Ελτά και ποιος ξέρει πως είναι ακόμη μπροστά αφού ευχαριστεί για τα καλά λόγια τους φίλους που τηλεφώνησαν και κυρίως αυτόν που ενδιαφέρθηκε να προσπαθήσει να τον βοηθήσει να μην μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα Άνεργος και για το τραγούδι που του παίξαμε λέει και κάτι ηρωνικό και τόσο γρατιστικό αν να σωθούν τελτά τα 630 ευρώ που έπαιρνα εγώ το μήνα εντάξει και εγώ καθόμαι και αναρωτιέμαι αν για 630 ευρώ άντεξες σήμερα να ακούς τη συζήτηση στη Βουλή για το πως θα πάει στα 751 ποιος τόταξε ποιο δεν τόταξε που δεν πήγε αν θα πάει χωρίς κανένας να ακούει ότι το κουκουέ Απαιτεί όχι απλώς να πάει στα 751 Αλλά από εκεί να ξεκινάει η διαπραγμάτευση Για συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις Γιατί αυτά είναι λεφτά κλεμμένα Το οποίο δείχνουν τους να ευημερούν Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο Δικαιολογούν ε, λάθη, παραλήψεις, εγκληματικές πολιτικές Του παρελθόντος, του πρόσφατου και του απότατου Και φτάνουμε σήμερα να συζητάμε για το αυτονόητο ενώ είναι στην πραγματικότητα στην κατηγορία του θαύματος, στη σύγχρονη εποχή, με τόσα μέσα. Να θεωρούμε ότι με 600 ευρώ ένα άνθρωπο όχι απλώ θα ζήσει, αλλά θα αντιμετωπίσει και το δημογραφικό πρόβλημα τη χώρα. Δηλαδή, από το πρωί στο βράδυ θα είναι τόσο ευτυχισμένο που θα είναι και με τη γυναίκα του πάρα πολύ καλά, θα παίρνει και εκείνη άλλα 600 και με 1200 θα κάνουν 4, 5, 6, 7, 8 παιδιά για να βοηθήσουν την πατρίδα, να μην είναι λυψή, α πούμε, διότι δηλαδή αυτά είναι τη σφαίρα τη μεταφυσική. Αυτά είναι στη σφαίρα κάποια ονειρική κατάσταση όπου το ευρωλάκι το έχει στην τσέπη σου και νομίζω ότι έχει Λίες. Οπότε εντάξει Με 600 λίρες Αγγλίας Αν έχεις την ψευδέστηση μπορείς Αλλά με τέτοιους μιστούς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο ξυλούρι Κώστας Φεριστίχη στάβρος Ξαρχάκος Μουσική Ήταν μια φορά πίσω το ηρωικό 73 Ήταν μια φορά μάτια μου Και να καιρό μια όμορφη κυράρχοντισσα να σε χαρώ Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή το κύρι της Σάββα το βράδυ, καλέ μυαγυριακά. Τον ήλιο το φεγγάρι, καλέ παρακαλή. Ήλιο μου φώτισε. λ και του σχά Μέχρι το βορειά, Στη μαχιά ρίχτηκε μάτια μου και στο καυγά. Μέσα σε ένα Σαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Και οι πεδαμένοι Έχουν προνόμια κι αυτά Να είμαστε λοιπόν εδώ Ο Τάκης Μαυράκης είναι μαζί μου τη δεύτερη ώρα στον ήχο Η Ειρήνη Κούρτη παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο Και η αδερφούλα μου η Νάνση στη μουσική επιμέλεια Νομίζω σήμερα σας έφτιαξε όπως έφτιαξε και σε μένα το ε, κέφι Γιατί, ε, να σας πω τώρα κάτι Άμα πατάς στο διαδίκτυο και βλέπεις τον Παπαδημούλη και τον Αρβανίτη ντυμένους με παλαιστινιακή μαντήλα και συμπίπτρα ξεκινάει και το τριώδιο κάπως λίγο αγριεύεσαι και όλα αυτά να είναι μια διαμαρτυρία για τον Τραμπ και το σχέδιό του για τη Μέση Ανατολή αν δεν κάνω λάθος ο αρχηγός τους ήταν αυτός που χαρακτήρισε τον Τραμπ διαβολικά καλό Άρα το σχέδιο του για τη Μέση Ανατολή είναι προφανώ ένα διαβολικά καλό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή. Εδώ έστειλε στην Τουρκία τύπο ο οποίο μίλαγε τουρκικά και είπε Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον τουρκικό ε, λαό και τον Ερντογάν στην εισβολή στη Συρία. Δηλαδή στην εισβολή σε ξένο έδαφο. Είναι σαν και αυτού που πιστεύουν, ξέρετε, ότι άμα βάλει μια μαντήλα και ένα τέτοιο, υπερασπίζεσαι, α πούμε, Ξέρω εγώ, έναν λαό. Αν δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι, είναι εξαιρετικά υποκριτική αυτή η διαδικασία τόσο ώστε να αναρωτιέται κανένας ποιος τσιμπάει ποιος τσιμπάει όλα αυτά ποιος τσιμπάει ξέρω εγώ πάντω, για να μην τσιμπάτε σας έχω από τις εκδόσεις ε, τόπος έχω ένα εξαιρετικό βιβλίο στα χέρια μου το μαύρο χάρτη της ρατσιστικής βίας δηλαδή όλο το χάρτη των δράσεων της χρυσή αυγής σε αυτόν εδώ το δυσμύρο τόπο που καθίσταται ε, για μία ακόμα φορά επίκαιρο. αν σκεφτείτε ότι έχουμε ε, φασίστες να καίνουν ένα εστιατόριο μετανάστες στη Γερμανία 12 να συλλαμβάνονται εκεί 7 προχθές θυμώρια που κυνηγάνε ε, πρόσφυγες και να έχετε κατά νου ότι τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα πάνε στους δικηγόρου της πολιτικής αγωγή στη δίκη της ε, χρυσή αυγή. Uh, αυτούς που τα παράτησαν uh, όλα και μέσα θα δείτε φωτογραφίες, θα δείτε σκίτσα εκπληκτικά, θα δείτε... Είναι μια uh, θαυμάσια δουλειά για να ξέρουμε από πού πέρασαν και τι άφησαν πίσω τους και πώς δεν πρέπει να ξανάρθουν και ήταν εξαιρετικά παρήγορο στη διαδήλωση να υπάρχει κόσμος και να τους διώχνει. Έχω λοιπόν τρία βιβλία α, για τον μαύρο χάρτη της ρατσιστικής βία στην Ελλάδα, για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-2008-200 και να αντιχειρήσω τις ευχαριστίες μου που μας ακούει στον Κωνσταντίνο που λέει ότι κάθε Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή ανοίγουν εκτός των άλλων και οι ορίζοντές Οπότε, όποιο δρόμο και αν πήρα, α, σε σένα θα με φέρει ακροατή μου. Εδώ α, έχει άλλο νόημα το τραγούδι. Το λέει η Σοφία Παπάζογλου Η πρώτη εκτέλεση ήταν με την Getting Grey, Σε μουσική Χρυσίνη και στίχους Μουρκάκου Όποιο δρόμο και ανεπίρα. πήρα Πήρα τη σκέψη μου Πήρα τα μάτια μου Και την καρδιά μου και σάλούσα ταξά έταξα τον ερώτα μου μα όποιο δρόμο και αν μακριά Εσύ ταξίδευες μέσα στη σκέψη μου στα όνειρά. τηγόρησα σε στεναχώρησα μα τι να κάνω κι όσο σε μίσησα τόσο σε λάτρεψα και παραπάνω μα όποιο δρόμο και αν Απ' τα περασμένα Πάντα με φέρνει σε σένα <σκέλεξαν, ελένη> Ο φίλο τη Εκπομπιζοβίτσο μου γράφει καλησπέρα. Ο φίλο σας ο Βαρουφάκη, από πότε φίλο μου δεν ξέρω, Αν για να το λε εσύ κατά ξέρει, πάντω εγώ που ξέρω δεν είναι φίλο μου, κατέθεσε κασέτες με τι συνομιλίε για το 2015. Τι έχετε να δηλώσετε γι' αυτό, Σιγά με κάνω και δήλωση. Πρώτα πρώτα κατέθεσε τώρα. Α τι κατέθετε όταν έφυγε πριν από πέντε χρόνια. Και να πήγε ποιο λόγο έφυγε, α πούμε. Τώρα έρχεται μετά από πεντέμιση χρόνια, έξι, που πατάνε πάνω στου δικού του νόμου. Οι τωρινοί για να χειροτερέψουν τη ζωή των ανθρώπων Και κάνω εγώ δηλώσει Για τι κασέτε του βαρουφάκη, Που βγάλει και βιβλίο Τώρα δεν είστε καλά μου φαίνεται Μου λέει και φίλο μου να ήταν, τα ίδια θα έλεγα Και να μην είναι τα ίδια λέω ε, Ουδέτερη να μην αποκλείεται Λοιπόν α, Και δεν μπορώ να μείνω όταν η Νούλη μου στέλνει το εξή. Σήμερα το πρωί στις 7.30 Πήρα με συστημένη επιστολή από τα ΕΛΤΑ Δηλαδή απόλυσης Αναρωτιέμαι πώ μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι και δούλευαν όταν την ίδια ώρα πετούσαν συναντρέφου του στον δρόμο. Αλήθεια πιστεύουν ότι κάποια στιγμή δεν θα έρθει η δική του η σειρά. Αν μπορεί, θυμισέ μα πάλι τα λόγια του Πάστορα, του Γερμανού. Όταν οι ναζιστέ ήρθαν να πάρουν του κομμουνιστέ, σκόπισε επειδή δεν ήμουν κομμουνιστή. Όταν φυλάξαν του σοσιαλδημοκράτε, σκόπισε γιατί δεν ήμουν σοσιαλδημοκράτη. Όταν ήρθαν να πάρουν του συνδικαλιστέ, σκόπισε γιατί δεν ήμουν συνδικαλιστή. Όταν ήρθαν να πάρουν του Εβραίου, σκόπισε γιατί δεν ήμουν Εβραίο. Όταν ήρθαν να συλλαγουν εμένα δεν υπήρχε πια κανείς για να διαμαρτυρηθεί όλοι στις 18 του μήνα στις απεργιακές συγκεντρώσεις καλή συνέχεια νούλη προσυπογράφω όλοι στις συγκεντρώσεις για το ασφαλιστικό γιατί δεν θα σας φτάνουνε 100 χρόνια για να έχετε την πλήρη και ολοκληρωμένη ονταποδοτική σύνταξη η οποία θα είναι όχι όνειρο άπιαστο αλλά δεν υπάρχει περίπτωση με το ανταποδοτικό σύστημα μα έχει δουλειά, σκεφτείτε ότι πρέπει να έχεις. Το μάξιμουμ του μισθού και το μάξιμουμ των κρατήσεων επί 40 χρόνια συναπτά με 300 μέρες εργασίας το χρόνο. Πόσο πιθανό σας φαίνεται αυτό που να με πάρει και να με σηκώσει. Λοιπόν, μόνος μπορεί να μείνει κανένας στον έρωτα ή στην απογοήτευση. Μόνος στον αγώνα Όσο υπάρχει κουκουέ αποκλείεται Και όσο υπάρχουν άνθρωποι αποκλείεται Και οι άνθρωποι με τον ένα με τον άλλο τρόπο Στο τέλος στα δύσκολα συμβαδίζουν το λιγότερο με το κουκουέ Ο δικός μου ο δρόμος εδώ σας το παίζω γιατί η Νάνση Εγώ το ξέρω με τον αρχικό του ερμηνευτή και το ξέρετε τον Τερζή <Jana> uh, το τόλμησε και το έχει πει καταπληκτικά η πίτσα μαπαδοπούλου ένα τέτοιο τραγούδι να το πει μια γυναίκα δεν είναι εύκολο η μουσική του Θεοφάνους και η στοιχή της δρούτσα εξαιρετικός αφιερωμένο από μένα σε αυτούς που τους αρέσουν οι τολμηρές αποδοτικές αποπύρες έκφρασης Το όνομά μου στις λίστες από τα πλοία στα αεροπλάνα, στα φτηνά ξενοδοχεία Η φύγη στο πρόσωπό μου χαραγμένη Και μου λε εσύ πως είμαστε δεμένοι Δεν μπορείς να με κρατήσει ο εαυτός μου Σε κανένα δεν ανήκω, με δικός μου σε εμένο ουρανό σου μη μου δώσεις Σ' αγαπώ και έτσι μπορεί να με ξοντώσεις Σ' αγαπώ και έτσι μπορεί να με ξοντώσεις <σχεδόν> Ο δικός μου ο δρός <σχεδόν> Έχει λέει. Τι νύχτε με το φόβο. Ποιο κομμάτι γη μπορεί να με κρατήσει. Αφού η σκέψη μου έχει εξορίσει, Τι διαδρόμε πάντα τι ίδιε υποσχέσει. Μη μου λες πως μ' και θα με δέσει. Θα ξεφύγω τη ζωή μου τις καραμάδες πάντα μόνος θα είμαι μέσα σε χιλιάδες πάντα μόνος θα μέσα σε χιλιάδες <Ρι> ο δικός μου δρόμος, Ο Κωνσταντινό μου γράφει το σχολείο του Κρότου που χαρακτηρίζει χειρονικό. Σαρκαστικό το χαρακτήρισα. Νομίζω ότι εκφράζει τη γενικότερη εντύπωση των ψηφοφόρων ότι το Κουκουέ απλώ ικανοποιείται με την παρουσία του στη Βουλή και πέραν αυτού τίποτα. Με συγχωρείτε, αλλά η παρουσία του Κουκουέ στου δρόμου είναι πολύ μεγαλύτερη από την παρουσία του στη Βουλή. Εάν στην πράξη δεν συμμετέχει σε κυβερνητικό συνασπισμό, θα εξακολουθούμε να το παρακολουθούμε, να διαμαρτύρεται ενώ τα χρόνια θα περνούν χωρί αντίκρισμα για του πολίτε. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να νερώσει τι θέσει του το Κουκουέ και να μπει σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό έτσι ώστε να εξαφανιστεί χωρί να κουραστεί. Κανένας αυτό εννοείς Λοιπόν για να ξεφανιστεί το κουκουέ θα χρειαστεί κάτι πολύ παραπάνω από κόπο Και δεν θα το πετύχει κανένας όπως δεν το πετύχε Ακόμα και με 23 χρόνια παρανομίας 100 χρόνια το αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο Με την άθλια ενίοτε σφαγιαστική του πολιτική Η Αλεξάνδρα λέει έχω άδικο ε, για το σχόλιο με τα Παλαιστινία Γαμμαντήλια γιατί με την κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει και από τη Βουλή των Ελλήνων το Παλαιστινιακό κράτος εκεί είσαστε δεν το θυμόσαστε βεβαίως το θυμάμαι και θυμάμαι ότι ήταν ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κυριοβουλίου ομοφωνή μπορείς να μου πεις από τότε ποια πολιτική ακολουθήθηκε με τις μεγάλες δυνάμεις ακόμα και στο επίπεδο Μέρκελ go home, η αγαπημένη μας κυρία Μέρκελ, διαβολικά καλός ο Τραμπ, συμφωνίες επί των οποίων σήμερα πατάμε πότε ασχοληθήκαμε στα αλήθεια με το να εφαρμόσουμε την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους ή θα μου πεις ότι θα γίνει αυτό με βάση το Αμερικάνικο σχέδιο που θέλει ένα Παλαιστινιακό κράτος, κυριολεκτό. Λεκτό, ελβετικού τυριού, θύλακη Παλαιστινιακή πάνω σε εβραϊκής εξουσίας γη αυτό είναι το σχέδιο επομένως τον να επικαλείται κάποιος Ομόφωνα ψηφίσματα επί τη εποχή κάποιου, οποιοδήποτε, του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, του Φουφού του του δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ζω σε μια χώρα που είδα πρωτοσέλιδο να αγιοποιηθεί ο Γιώργο Παπαδόπουλο. Και δεν είδα κανένα να ξεσηκώνεται όπω με τι δηλώσει του ενό ή του αλλουνού. Ε, και επειδή δεν θέλω να χαλάσω και την ατμόσφαιρα, τελειώνει η εκπομπή, και επειδή πρέπει το ρίξω λίγο στα συναισθηματικά βοηθούσει και τι playlists τη αδερφούλε μου τη από το μοναχικό δρόμο και την εξαιρετική ερμηνεία όπως ακούσατε της Παπαδοπούλου Σας αφιερώνω το τραγούδι «Μόνο κοντά σου» Ενώντας εγώ «Μόνο κοντά σου» στο κουκουέ δηλαδή έτσι «Μόνο κοντά στο κουκουέ» μπορείτε να βρείτε ανακούφιση. Εδώ το λέει ο Μίλτος ο Πασχαλίδης σε μια διασκευή Α, μαζί με την ορχήστρα νυχτών εγχόδων του Δήμου Πατρέων Κομμουνιστικός ο Δήμος, τι να κάνουμε τώρα ε, Εντάξει, φάτε το στη μάπα, δεν γίνεται αλλιώ εκεί ο λαός απεφάνεται Δεν το λέω για, για κακό, για καλό το λέω Η μουσική είναι του τάκη του μωράκι Ο Κώστας Κοφινιώτης έχει γράψει τους στίχους Είναι η άλλη εκδοχή του ανθρώπου που έχει αγαπήσει πολύ Και θεωρεί ότι μόνο κοντά στον καλό του ή την καλή του Μπορεί να είναι όμορφη η την καλη του μπορει να ειναι ομορφη ζωη και να έχει Καιρό έψαχνα φω μου να βρω μια τέτοια αγάπη. Θα σα for all, if I... Πάτε να τελειώσουμε αυτό το τραγούδι, δεν μπορούσα καθώ είχε ανοίξει και το τριώδιο. Γιατί σήμερα, από ολόκληρη τη συζήτηση στη Βουλή, έχει μείνει το στικάκι του Βορουφάκη. Και επειδή κάποτε θυμάμαι ένα στικάκι τη Λαγκάρντ, το θυμάστε, δεν πάει 800 χρόνια, δεν είναι το 1821. Δεν χρειάζεται να φτιάξετε επιτροπή των 200 ετών, να θυμηθείτε το στικάκι τη Λαγκάρντ που δεν υπήρχε πριν από 200 χρόνια. Νομίζω μερικά χρονάκια ήταν. Και επειδή πάλι ήταν τι εποχέ. Που ερχόταν ο Βαρουφάκη για να φέρει λύση, τώρα έφερε πάλι ένα αστικάκι. Και από τη συζήτηση για του μισθού, από τη συζήτηση για τούτο, από τη συζήτηση για εκείνο, έμενε το αστικάκι του Βαρουφάκη. Για να μην πω τίποτα κακό για το πού πρέπει να πάει το αστικάκι, εγώ σα λέω το αστείο. Με αυτό θα σα αποχαιρετήσω. Θα σα ευχαιρετήσω μακριά από μασκαράδε. Αλλά, άμα θέλετε να μακαρευτείτε, μακαρευτείτε. Λοιπόν, είναι του πάνω μου ζουράκι. Στίχη μουσική του Βασίλη Νικολαίδη το αστείο. Το σαλάμι. Επειδή έχει και εκπληκτική σκηνή Στην πρώτη σελίδα να γράφει ο τύπος διάφορα Και να μπορώ κοίτα πως τα κατάφερα Να δεις το αίμα του πλήθους να παγώνει Με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι Ερωτικός καυγάς Καταλήγει στον τύπο Και το σαλάμι mm. Καλό Σαββατοκύριακο Θα ακούσετε τι έγινε με το σαλάμι Μάθησες μόνο μου διάλος να πάρει την ήρα μου Θα σε είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου Μ' σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο Είπα λοιπόν και εγώ να σου κάνω ένα αστείο Και πήρα τους μπάρτους μέσως και τους τηλεφώνησα Και παγώμενα τους είπα πως σε δολοφώνησα Στην ηχανή του κοιμά είπα κι ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει Και ήρθα στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε Και στα βαλκόνια βγήκανε για να δηχάσουνε πω, πω να το αίμα του πλήθου σπαγώνει Με ένα σαλάμι που παίρνανε σένα σε Και πλάκα να δεις να γράφει ότι πως διάφορα Και να μπορώ κοίταρε πως τα κατάφερα για να σε κάνω κοντά μου, σαν να γυρίσει. Στα λαδινά, να κουμούνε δεν οσυπολίσει. Hey. <στονίκημα> <στονίκημα> Και πλάκε επίση γυρίγκαν στην αναπαράσταση. Πού την παράγει αρχίσουν. και αρχίζουν εγώ την παράσταση Τους δείχνω τα φέντε το σαλαμάκι Και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι Που τους τη να θέλουνε να μελιτσάρουνε Και για μια πλάκα την κεφαλή να μου πάρουνε Κάπου εδώ μωρό μου τα αισθιά τελειώνουν με βάζουν και μέσα με χώνουν και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουν. Βρέλιοι και γιατροί με στο δαθλί να αποφεύγουν. Και περιμένω μωρό μου να βρει να του πει. είσαι καλά, δεν είσαι σαλανή και Και περιμένω μωρό μου να να του Όσοι σε καλά, εμεί εσάλαμε και εσεί.